Στο πρωί μαγειάλι θέλουν να κοιμάται. Ποια λόγια μπορούν να περιγράψουν τη μεγαλοσύνη. Πόσε φορέ θα αντισταθεί, έχει το αρχίσει το να φοβάται. Σχολή και σπίτι, δουλειά και σπίτζι, στουρνάρι πατήσει. Γεια σας φίλοι του Πλατεία Ρέντιο. Και σήμερα Κυριακή Ακούτε την εστία νομίας του Πλατεία Ρέντιο. Σήμερα δεν βγήκαμε στι 6 ώρα Σήμερα βγήκαμε μετά τις 7 η ώρα Για τεχνικούς λόγους Έπρεπε να είναι εδώ και καλεσμένοι μας Για αυτό ακριβώς το λόγο ε, Το θέμα της σημερινής μα εκπομπής Είναι το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα Το οποίο οργανώνει μια πρωτοβουλία πολιτών στην οποία μετέχει και το πλατεία Ρέντιο συνοργάνωση οργάνωση του δημοψηφίσματο, έχουμε μαζί μα τον Αντρέα Τζαριφόπουλο, τον, τον Γρηγόρτου Παπανθωμάκο. Ε, και οι δύο φίλοι συμμετέχουν και αυτοί στην προώθηση του πρώτου πανελλαδικού δημοψηφίσματο και θα ενημερώσουν το κοινό του πλατεία Ρέντιο, του φίλου του πλατεία Ρέντιο, για το εγχείρημα αυτό. Γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια για να στήσουμε τι κάλπε. Επικοινωνείτε μαζί μα στο chat του πλατεία Ρέντιο. Ε, και παίρνετε τηλέφωνο 6986 72 6, 000, για να βγείτε στον αέρα. Όσοι έχετε απορίε, ε, Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Ανδρέα ε, να μιλήσουμε. Την προηγούμενη φορά έχει βγει ο Γρηγόρε στο πλατεία Ρέντιο. Μα είχε δώσει μια πρώτη εικόνα του πρώτου πανελληνικού δημοψηφίσματο. Ε, ήταν μια πρωτοβουλία. Στην αρχή το ξεκίνησε το κίνημα έξοδο αυτό το πράγμα, το δημοψήφισμα. Ναι, πρώτα να πω μια καλησπέρα κι εγώ. Ναι. Σε όλο το ακροατήριο. Ε, ναι πρωτοβουλία δεν θα το έλεγα πρωτοβουλία Ήταν μια ιδέα Ξεκίνησε μια ιδέα από μια συλλογικότητα που δεν έχει και ιδιαίτερη ουσία Ποιος την έριξε την ιδέα ή ποιος την είπε Η ουσία όλη είναι να υλοποιηθεί η ιδέα Σε αυτό πάνω θα μιλήσουμε σήμερα Στο πως μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα Να την κάνουμε δηλαδή πράξη και να πούμε στον κόσμο γενικότερα τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε και πώ μπορεί να γίνει καλύτερα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αναγκαστικά σήμερα θα κάνω ότι έχω άγνοια ότι δεν μετέχουμε στο εγχείρημα, έτσι ώστε να κάνουμε τι ερωτήσει τι οποίε θα έκανε ο μέσο πολίτη για αυτό το δημοψήφισμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα θέματα του δημοψηφίσματο. Ε... Πώ βγήκανε. Ναι. Να πω να κάνω μια εισαγωγή καλύτερα πρώτα. Επειδή αρκετό κόσμο πιθανόν να έχει ακούσει για το δημοψήφισμα επειδή τελευταία είναι και τη μόδας λίγο γίνεται παντού σε όλο τον κόσμο. Ε, αλλά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, μια μικρή στο άκοσμα διαφορά, αλλά μεγάλη στην ουσία. Ε, το δημοψήφισμα αυτό που λέμε, να κάνουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι με πρωτοβουλία πολιτών. Έχει μεγάλη διαφορά λοιπόν απ τα. Οι υπόλοιπα δημοψηφίσματα που βλέπουμε στην τηλεόραση, Το αυτά που είναι στην Ουκρανία, στο. στη Σκοτία και πρόκειται να γίνουν, τα οποία ε, τα καλεί ο πρόεδρος ή η κυβέρνηση ή δεν ξέρω ποιος, φορέας από ένα πολιτικό, από ένα κράτος, ποιος πολιτικός φορέας από ένα κράτος. Ε, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ένα δημοψήφισμα που καλούν οι πολίτες. Είναι ίσως η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται τέτοιο πράγμα γιατί εκτός από δημοψήφισμα με πρωτοβουλία πολιτών είναι και πανελλαδικό. Στην Ελλάδα έχουν γίνει τρία-τέσσερα δημοψηφίσματα με πιο μεγάλο αυτό τη Θεσσαλονίκη τελευταία. Για το νερό. Για το νερό. Παλιότερα είχαν γίνει στην Ίσυρο για τη γεωθερμία, είχε γίνει στην Πάρο, έγινε στο Βελβεντό, έγινε στη Χαλκιδική για την επιλογή ενός υποψήφιου δημάρχου για τις δημοτικέ. Έχουν γίνει διάφορα τοπικά δημοψηφίσματα, αλλά ποτέ ένα πανελλαδικό με πρωτοβουλία πολιτών. Αυτό λοιπόν δίνει μια, μεγάλη, μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το εγχείρημα ε, και ελπίζουμε αυτό να το αγκαλιάσει ο κόσμος με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα υπόλοιπα, δηλαδή να δώσει και ιδιαίτερη σημασία και να συμμετέχει και ο ίδιο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην επιτυχία. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπεται δημοψήφισμα, αλλά μόνο με υπογραφή του Πρόεδρου τη Δημοκρατία. να ε, το προκήρυξο ο Πρόεδρου Δημοκρατία. Στο Ελληνικό Σύνταγμα, ναι. Ουσιαστικά, ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία μπορεί να καλέσει δημοψήφισμα για ένα δικό του λόγο και το κείμενο, βέβαια, το συντάσσει ο Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση, ο οποιοδήποτε άλλο. Αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό που πάμε να κάνουμε τώρα. Εμεί θέλουμε ο κόσμο ο ίδιο να καταλάβει τι τον απασχολεί, να δει τι τον απασχολεί, να βγει να το φωνάξει ότι με απασχολεί αυτό το πράγμα, και να ακουστεί. Να. Κανένας πρόεδρος της Δημοκρατίας, κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να καταλάβει πώς ζει κάθε οικογένεια στο σπίτι της ή τι ανάγκες έχει ο κάθε πολίτης ή σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι. Ωραία για να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα πώς ξεκίνησε η ιδέα του Πανελλαδικού Δομιστουσυμβεσμάτους. Η ιδέα ξεκίνησε με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας, για τα θέματα που μα απασχολούν και για τη ζωή μας. Έχουμε αφήσει τις τύχε μας πολλά χρόνια, δεκαετίες ίσως σε κάποιου άλλου, οι οποίοι καλό ή κακό, μπορεί να προσπάθησαν, μπορεί και όχι, ε, δεν μα ικανοποίησαν με αυτά που έκαναν. Αυτή είναι η ουσία. Θέλουμε πλέον λοιπόν να αποφασίζουμε εμεί για μας να βλέπουμε τι μας απασχολεί, να προτείνουμε τα προβλήματά μας και να ψηφίζουμε τα δικά μας προβλήματα. Δηλαδή να πάρουν οι πολίτες τη μέρα τους στα χέρια τους. Ε... Ναι, κάπως έτσι. Α, αφού όπως ξεκίνησε όλα αυτό... Ε... Ήταν πρωτοβουλία του κινήματο έξοδος, ήταν πρωτοβουλία ατόμων το οποίο βρισκόντουσαν στο κίνημα έξοδο. Ήταν... Και πάλι θα πω ότι ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από εκεί, αλλά το κίνημα, η συλλογικότητα έξοδος, εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσε από μόνη της να κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό το λόγο, δεν... αν λέμε ότι το δημοψήφισμα το κάνει έξοδος, μοιάζει με αυτό που γίνεται στη Σκοτία και στον ναι, ναι, κάθε ναι. ένα. Θέλουμε το δημοψήφισμα αυτό να το κάνουν οι πολίτε. Δηλαδή ο κάθε πολίτης με, με το ονοματεπώνυμό του, χωρίς ταμπέλες συλλογικότητων, χωρίς κινήματα, χωρίς κόμματα, χωρίς τίποτα από αυτά. Αυτό είναι το σκεπτικό όλων, να το κάνουν οι πολίτες αυτή τη φορά το δημοψήφισμα και όχι κάποια ταμπέλα συλλογικότητας, κινήματος, κόμματος ή οτιδήποτε άλλο.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 Λοιπόν, εκεί που είχαμε μείνει ε, μια πρωτοβουλία πολιτών Συναντιέται, αποφασίζει μαζί με άλλου πολίτε να οργανώσουν όλοι μαζί για πρώτη φορά το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα με απόφαση πολιτών. Κάνατε την πρώτη σα κίνηση μέσω Facebook που δημιουργήσατε το, το, το, το group και κάνατε μια πλατφόρμα ψηφοφορίας. Έτσι δεν βγήκαν τα θέματα. Ναι, ε, να εξηγήσουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα είναι μια δράση, ένα project, αν θέλετε, με ανθρώπινο παράγοντα. Είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί αν ήταν ένα απλό project θα έπρεπε να γίνει με άλλη ίσω διαδικασία, αλλά επειδή μπαίνει ο ανθρώπινο παράγοντας θα έπρεπε να υπάρχει και η ελευθερία των πολιτών ως στοιχείο και η δημοκρατία, και ίσω. να το πούμε, να υπάρχει α πούμε μια επιλογή από τον κόσμο να συμμετέχει από την αρχή. Και να αποφασίσει ο κόσμο να τα ο θέματα. Ο κόσμος στα κοινωνικά ε, δημοψηφίσματα που είναι θεσμοθετημένα, αυτό που γίνεται και στην Ελβετία δηλαδή, όταν είναι θεσμοθετημένο κάτι, λειτουργεί αλλιώ. Στην Ελβετία, αν μαζέψει το 1% των υπογραφών, των κατοίκων, εν περιπτώσει, και θέσει ένα θέμα, είναι υποχρεωμένο το κράτο να κάνει ένα δημοψήφισμα. Εδώ πέρα που δεν είναι θεσμοθετημένο. Στα καντόνια, όπω λέγονται. Ευθέμα. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα που δεν είναι θεσμοθετημένο το δημοψήφισμα με πρωτοβουλία πολιτών. Ε, το να μαζέψεις υπογραφές θεωρήσαμε ότι είναι άσκοπο και δεν κάνει τίποτα, μιας και έχουμε δει και άλλες φορές παλιότερα να έχουν μαζευτεί υπογραφές, χιλιάδες, εκατομμύρια και να μην έχει γίνει κάτι. Οπότε ε, σκεφτήκαμε ένα καλύτερο τρόπο, πιο δημοκρατικό, πιο αρεστό ίσως στου πολίτες, να ε, βγουν οι ίδιοι και να πούν τι τους απασχολεί σε ένα group στο facebook, εν πάση περιπτώσει. από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν 100 θέματα, 102 θέματα, τα πρώτοι να είναι οι πολίτες τα όλα, έγινε μια ομαδοποίηση, ψηφίστηκαν τα θέματα και τα τέσσερα πιο δημοφιλή ε, είναι στη λίστα για το πρώτο πανελλαδικό δημοψήφισμα. Ωραία, τα οποία τέσσερα θέματα, να πούμε ποια είναι. Ε, ναι, θα πούμε συνοπτικά γιατί δεν έχουμε μαζί μας τώρα το, την, την ακριβή ας πούμε, σύνταξη ή μπορούμε, μπορούμε να το βρούμε από κάπου να το βρούμε, ναι, να το βρούμε και να τα διαβάσουμε ναι, καλύτερα για να μην έχουμε... Για να αυτό ναι, Μπράβο. Μπορεί να τα πει και ο Γρογιγόρης του δεν έχει μιλήσει τελευταία. <laughs> <laughs> Είναι επειδή τώρα μπήκε αυτό Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν καλό να έχουμε τον Διονύση, όπως το γεμάζει. Όχι η δυνατή πέρα. φωνή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ε, πρώτο θέμα. Συμφωνείτε με την απαγόρευση της των υπηρεσιών, ίδρυψης και αποχέτευσης. Αυτό. Ακριβώς. Να μιλήσουμε για το κάθε θέμα ξεχωριστά, να τα συνοψίσουμε στο τέλο. Ε, νομίζω ότι δεν έχει τόση σημασία να μιλήσουμε για το κάθε θέμα χωριστά Μπορούμε να τα διαβάσουμε για να τα δει ο κόσμο. Να πούμε ότι ο σκοπό του πρώτου πανελλαδικού, από τη στιγμή που δεν είναι θεσμοθετημένο, ε, δεν μπορεί να επικεντρωθεί στα θέματα τόσο πολύ. Γιατί Όσο και σχεδιά. οι αποφάσει πιθανόν να μην ε, ακουστούν από την πολιτεία, επειδή δεν υπάρχει νομική κατοχήρωση στο Σύνταγμα. Αλλά παρόλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι ο σκοπό του πρώτου πανελαδικού έχει να κάνει με πολιτική πίεση, έχει να κάνει με διάδοση τη διαδικασία ω εναλλακτική από το να ψεφίζει κόμματα. Δηλαδή υπάρχει μια δεύτερη εναλλακτική να ψηφίζεις και θέματα. Στα κόμματα άλλματα, ναι. όχι, όχι κόμματα, αλλά θέματα. Ναι. Και κόμματα, αλλά και θέματα. Ναι. Και η ουσία αυτή είναι, δηλαδή, δεν προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο ότι σταμάτα να ψυχίζει τα κόμματα ή σταμάτα να ανήκει εκεί που ανήκει. Ο καθένας είναι δεκτός να έρθει να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα γιατί ο καθένας ακόμα κι αν βρίσκεται σε κάποιο κόμμα πιθανόν να μην είναι ευχαριστημένος από μια συγκεκριμένη απόφαση. Χωράνε όλοι οι πολίτες. Χωράνε όλοι οι πολίτες επομένω εδώ πέρα και ο κάθε άνθρωπος θα μπορεί να θέσει το θέμα που τον απασχολεί πλέον αν δεν τον ικανοποιήσει... Ο ηγέτη του κόμματο το οποίο ανήκει ή υποστηρίζει. Χα, χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη το νερό, πάνω, που παρότι η Δήμαρχο Θεσσαλονίκη εξέλεγε ο Μπουτάρη που είναι υπέρ τη διδικοποίηση του νερού, το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών που παροτι δήμαρχος της θεσσαλονικη εξελεγε ο μπουταρη που ειναι υπερ τη διδικοποιηση του νερου το μεγαλυτερο ποσοστο των πολιτων που πηγε και ψήφισε σε συντριπτικό ποσοστό, πάνω από 5% επέλεξε τη μη του νερού. Ακριβώ. Συγγνώμη για την παρέμβαση, είναι ο παδό του κρασιού. Του κρασιού, αλλά μάλλον δεν είναι του νερού. <laughs> Ήταν καλησπέρα και από μένα στο κύριο Γεια σα, Γρηγόρη. Είναι ο Γρηγόρη Παπαδοθομάκο και ο Γρηγόρη από το κίνημα Έξοδο και ο Γρηγόρη στο πρώτο πανελλατικό δημοψήφισμα είναι και αυτό στην ομάδα. Ε, μαζί με την καλησπέρα θέλω να στείλω και μία, ένα, ένα ψήγμα δύναμη στου όσου μα ακούνε και στου όσου δεν μα ακούνε. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Καλό είναι να έχουμε την αρρωγή σα, καλό είναι να έχουμε την υποστήριξή σα. Μάλλον. Να το πω πιο σωστά, δική σας είναι η δύναμη, για σας είναι αυτό το, το θέμα, αυτή η πράξη, αυτή η δραστηριότητα. Ε, εσείς είστε το κύριο θέμα και όχι εμείς, οι οποίοι απλά φροντίσαμε να το σκεφτούμε και να το περάσουμε σε εσάς. Ε, μια καλή σφαίρα λοιπόν, γεμάτη δύναμη και βεβαίως ε, πολύ σωστά θα καθέματα τα θέματα, σειρά. Το πρώτο τουλάχιστον είπαμε. Ο Αντρέα είναι το Α. Εγώ είμαι το Γ. <laughs> ε, το Β απόψε δυστυχώ δεν είναι μαζί μα. Ναι. Και περιμένουμε και τα περισσότερα, τα υπόλοιπα γράμματα τη να, να συμπράξουν. Ελπίζω να μην είναι μόνο 24 στο όλο εγχείρημα. Όχι, μιλάμε για πάνω από τετραψήφιο αριθμό. <laughs> ε, όλα είναι βίωνα. Ε, να πω και κάτι άλλο. Και μετά θα πάρει το λόγο ο αν Αντρέα πάλι. Ε, άκουσα την εκπομπή σας το απόγευμα, ε, Την εκπομπή του, των παιδιών, το του Αργύρου του μαρενάκι ε, του Εβρέμα ε, Χουσαρέτη και του ε, Καρσίρου το του Γιώργου. Για όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει από το, γύρω από το μνημείο της Αφήκουλης και κλπ. Ε, θα το πάρω σαν μπάσα και θα πω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν ε, σε αυτό το θέμα, ε, στις γερμανικές αποζημιώσεις και σε χιλιάδες δεκάδες θέματα ε, όλα έχουν την άκρη του νήματος στο πανελλήνιο δημοψήφισμα στο καταφώς ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει καταφώς. αυτό είναι η ιδέα αυτό είναι και το όραμά μας ο κόσμος να μπορεί να επιτρέψει τα τεκτενόμενα γύρω του σε ύψιστο βαθμό Είμαστε, όσο αυτό είναι ε, να διαβάσουμε τα τέσσερα θέματα, τα οποία όπω είπαμε προέκυψαν από, από ψηφοφορία πολιτών μέσω Facebook. Οπότε οι πολίτες αποφασίζαν για τα θέματα. Ε, το πρώτο θέμα, είπαμε, είναι: Συμφωνείτε με την απαγόρευση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυση και αποχέτευση. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που είναι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή πάνω κάτω το θέμα. Ναι. Ε, συμφωνείτε με την απαγόρευση κατάσχεση τη πρώτη κατοικία. Για χρέη προς τραπεζοπιστωτικά ιδρύματα ή και το δημόσιο όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι Τρία, συμφωνείτε με τη συνταγματική θεσμοθέτηση δημοψηφισμάτων που καλούν οι πολίτες Τέσσερα, συμφωνείτε με την υποχρετική διεξαγωγή δημοψηφίσματος για κάθε δανειακή σύμβαση της Ελλάδας Το τρίτο, αυτό το οποίο μιλάμε για τη θεσμοθέτηση των δημοψηφισμάτων είναι ίσω το... το κλειδί ας πούμε ναι, ε, το κλειδί, το κλειδί για κάποιους είναι το κλειδί, βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους Οι πιο πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνω και κατανοώ ότι αυτό που τους απασχολεί είναι η καθημερινότητά τους Δηλαδή να μην χάσουν το σπίτι τους, να βρουν δουλειά, ε, να τελειώνουν τα χρέη και να μπει η χώρα σε μια καλή οικονομία Για να υπάρχει πάλι καλή ζωή, ό,τι υπήρχε ε, Βέβαια... Ε, το θέμα της θεσμοθέτησης του, δημοψηφί, του δημοψηφίσματος με πρωτοβουλία πολιτών είναι αυτό, είναι το εργαλείο το οποίο αν το καταφέρουμε τελικά όλα αυτά τα υπόλοιπα της καθημερινότητας θα μπορούμε να τα ελέγχουμε εμείς. Αυτό ίσως το κάνει σημαντικότερο από τα άλλα θέματα λίγο αλλά και πάλι κάθε θέμα και κάθε ας πούμε, ε, θέμα που απασχολεί τους πολίτες είναι σεβαστό, είναι θεμητό, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ένα είναι πιο σημαντικό από το άλλο. Το λέγαμε. Ναι, ναι, βάζουμε ε, Να γενικεύσω, παίρνοντα πάσα από τον Ατρέα, όλη αυτή η καθημερινότητα, οι η ανασφάλειες και οι των πολιτών είναι ο σημαντικότερο εχθρό μας. Αυτό θέλουμε να κερδίσουμε. Ε, είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Εκείνο που υπάρχει στο μυαλό, στο πίσω μέρο του μυαλού του καθενό από εμά, είναι ότι δεν υπάρχει ελευθερία. Ε, επιμένω και θέλω να το φωνάζω και να το λέω μέχρι να γίνει ουσία αυτήν την εποχή και ίσως και παλιότερα και ίσως και στο μέλλον να γίνει χειρότερο. δεν υπάρχει ελευθερία. Όλα πηγάζουν από την έντυψη ελευθερίας. Στόχος λοιπόν και σκοπός του δημιουργού συζήματος είναι να αποκαταστήσει τον αυτοσεβασμό του πολίτη, την αυτοεκτήμησή του και να τον φέρει πιο κοντά στην ελευθερία έστω κατά ένα βήμα. Πολύ ωραία. Ε, και για το δημοψήφισμα, για το πρώτο πανελλαδικό, συντάχθηκαν συγκεκριμένε ομάδε. Ναι. Για τι οποίε χρειαζόμαστε κόσμο, ούτω ώστε να βοηθήσει, γιατί γιατί 20, 30, χίλια άτομα κάνουν λιγότερο καλή δουλειά πολλέ φορέ. Συνήθω δηλαδή από 5.000, 10, 10.000, 100.000. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρώτο θέμα, το οποίο είναι συμμετοχή των πολιτών. Επειδή το δημοψήφισμα αυτό πρέπει να το κάνουν πολίτε και όχι μια ομάδα ή μια συγκεκριμένη, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι, πρέπει να το κάνουν όλοι οι πολίτες. Χρειάζεται συμμετοχή από όλους τους πολίτες. Συμμετοχή. Τι σημαίνει συμμετοχή. Βοήθεια στο στήσιμο και στην οργάνωση μέχρι τη μέρα της ψηφοφορίας. Στην Αυτή οποία είναι. ψηφοφορία θα, θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, να έχουμε κάλπες, ε... θα γίνει και ηλεκτρονικά... Στόχος, ο στόχος είναι να, να, να υπάρχει όσο μεγαλύτερη συμμετοχή πολιτών γίνεται. Mm. Αυτό αυτή τη στιγμή, το αν θα είναι κάλπες ή αν θα είναι ηλεκτρονικά ή, <laughs> ή αν θα είναι και τα δύο, ο στόχος είναι και τα δύο για να μαζέψουμε όσο περισσότερο κόσμο να ψηφίσει. Mm. Αυτό είναι το σκεπτικό η συμμετοχή του κόσμου, η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώ θα πάει στην πορεία, τι μέσα θα έχουμε, ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από μας. ας πούμε οι εκλογικοί κατάλογοι δεν εξαρτώνται από μας. Αν μας τους δώσουν κάποιοι θα μπορούμε να στήσουμε κανονικά κάλπες και τα λοιπά. Ε, υπάρχει το θέμα των χρημάτων, των χορηγών εμπάς περιπτώσει, αυτή τη στιγμή το κάνουμε πολίτες, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν πόροι σημαντικοί. Όχι να ξεκινήσουμε. Μπορεί το μπορεί το. Δηλαδή, αν είχαμε 2-3 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αύριο. Αλλά είναι μια εθελοντική προσπάθεια, δηλαδή. προσπάθεια, γι' αυτό και ζητάμε τη βοήθεια του κόσμου. Γιατί κάποιο μέρο των χρημάτων μπορεί να ε, ε, αντικατασταθεί από προσωπική δουλειά, προσωπική ενέργεια και προσωπικό χρόνο. Να και τέλο, να πω ένα όραμα που μόλι αυτή τη στιγμή μορφήσω εδώ. Γιατί η συζήτηση καμιά φορά γεννάει οράματα. Ε, θα μπορούσε να ήταν ένα συνηθισμό όλων των Ελλήνων. Θα μπορούσε να ήταν μια καινοτόμα ιδέα και πράξη παγκοσμίω. Ε, θα μπορούσε να μην συμμετέχουμε, δηλαδή να μην, να μην υπάρχουν κατευθύνσεις από εμάς. Ε, σκέφτομαι και λέω, στην Ξάνθη, σε ένα χωριό της Ξάνθης, στην πλατεία, αν ε, δύο πυρωμένοι εφαινοντές, δύο, δεν χρειάζεται περισσότεροι, τότε που θα οριστεί η ημερομηνία την Κυριακή, τυχή η Κυριακή, στις 10 η ώρα, πάνε στην πλατεία, αισθήσουν μια κάλπη, ένα, ένα κουτί, ένα κουτί από, από γάλα τα νουλού, ένα απλό πράγμα και οι περαστικοί ψηφίζουν μέσα σε αυτή την κάλπη. Αυτό και μόνο έχει γεννήσει την ιδέα, αυτό θα είναι η σπίθα. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ο καθένας δηλαδή ε, στις τοπικές κοινωνίε, ε, ανεξάρτητος, ελεύθερος να βάλει το δικό του πετραδάκι. Από εκεί και μετά τα πάντα θα αλλάξουν για μένα με μορφή καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν για τις ομάδες να πάρω το λόγο πάλι ε, ότι έχουν δημιουργηθεί 9 αρχικές ομάδες Μπορούμε να τις πούμε και αυτές, αλλά δεν ξέρω αν έχει ιδιαίτερο νόημα, αν θέλουμε να τις διαβάζουμε. Πρέπει τις... να τις πούμε τις, τις 9 ομάδες, ούτως ώστε να... Ε, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι αυτές οι 9 παραμένουν μέχρι το τέλος. Είναι αρχικές 9, μπορεί να γίνουν 10, 20, 30, ανάλογα τις ανάγκες όσο προχωράμε. Λοιπόν, ε, έχουμε πρώτη ομάδα, ομάδα τεχνικών και πληροφορική. Σε αυτή την ομάδα θέλουμε κόσμο που να ασχολείται με πληροφορική, με υπολογιστές, με προγραμματισμό γιατί θα είναι η ομάδα που προφανώς θα ασχοληθεί με τα ηλεκτρονικά θέματα του δημοψηφίσματος όπως σελίδα στο ίντερνετ, πιθανόν μια πλατφόρμα ψηφοφορίας και τέτοια πράγματα. Για τη διασφάλεια ας πούμε από τυχόν επιθέσεις. Ε, βέβαια, βέβαια, όλα αυτά εννοείται. Ναι, ναι. Ε, και έχουμε την ομάδα πρόθεσης εγχειρήματο. Ναι, είναι εξίσου σημαντική η ομάδα γιατί αυτή η ομάδα θα πρέπει να στείλει το εγχείρημα από άκρη τη Ελλάδα της Ελλάδας σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά να, να τον ενημερώσει για το τι ακριβώς πάμε να κάνουμε, τι ακριβώς είναι το δημοψήφισμα και τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό. Στην ομάδα α. αυτή είσαι και εσύ, είναι και ο σταθμό Είμαι μας, και, εγώ, και εγώ, είσαι εσύ. Ο Γρηγόρη και ο Γρηγόρης, και η πρότηση είναι, πρότηση δύο είναι δύο η ίδια ομάδα. Είμαστε, άρα οπότε σήμερα δεν εκπομπή πρώτον ελλαδικό, είναι εκπομπή πρώτη γενιά. Ακριβώ. Είμαι σίγουρο ότι θέλουν όλοι εκεί πέρα έξω, περισσότερο αυτοί που δεν μα ακούνε, αυτό που θέλουμε κι εμεί. Να πω. Δεν μπορεί να θέλουν κάτι διαφορετικό. Δεν μπορεί να μην θέλουν να κάνουν κομμάτι του τη ζωή του. Ναι. Ε, να συμπληρώσω μόνο ότι σε αυτή την ομάδα θα χρειαστούμε ανθρώπου που να ξέρουν από marketing, να ξέρουν από προώθηση γενικότερα. Ε, είναι χρήσιμοι όλοι αυτή δηλαδή να μα πούνε κάποιου τρόπου πώ μπορούμε να είμαστε πιο εύστοχοι σε αυτό που... στο να στείλουμε δηλαδή, το δημοψήφισμα σε κάθε γωνιά. Έχουμε να κάνουμε με την ομάδα τώρα νομική υποστήριξη. Η ομάδα νομική υποστήριξη είναι ε, ε, η ομάδα που θα μα οδηγεί, θα μα συμβουλεύει, θα μα καθοδηγεί δηλαδή σε κάθε βήμα ούτως ώστε να μην κάνουμε πράγματα παράνομα, να μην προβούμε δηλαδή σε παρανομίες, σε πράγματα που δεν στηρίζονται ή σε πράγματα τα οποία δεν έχουν νομική υπόσταση είναι πάρα πολύ σημαντική ομάδα. Θα μας καθοδηγεί βήμα-βήμα για να είμαστε όλοι καλυμμένοι. Δεν στην κάνουμε. παγίδα δηλαδή. Δεν παίζουμε στο 2019. Ομάδα Οικονομικών είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Η ομάδα οικονομικών, Έχει, ναι, ξεκινάμε πόρους. ξεκινάμε χωρίς πόρους. Η ομάδα οικονομικών θα πρέπει να βρει τρόπους ε, για κάποια έσοδα που θα χρειαστούν πιθανόν για κάλπες, για εκτυπώσεις ε, των ψηφοδελτίων, για οτιδήποτε χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει που δεν μπορεί να καλυφθεί. Και με εδώ χρειάζονται οι δικοί, πούμε, οι οικονομολόγοι, οι λογιστές... Η... Και πάτε πιο. Ε, θα χρειαστούν κάποιοι άνθρωποι που να μπορούν να κατέχουν πούμε, το αντικείμενο, θα βοηθήσουν όσο μπορούν και αυτοί πιστεύουν. Ε, και τώρα πάμε, υπάρχουν άλλες τέσσερις ομάδες, οι οποίες αφορούν τα τέσσερα θέματα των ψηφίσματων. Στις ομάδες αυτές, ε, αυτό που έχουν να κάνουν όσοι μπουν στις ομάδες αυτές, ε, είναι να μαζέψουν υλικό. Το υλικό αυτό είναι, ε, θα χρειαστεί για την ενημέρωση των ψηφοφόρων ούτως ώστε τη μέρα που θα πάνε στις κάλπες είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το τι θα ψηφίσουν ε, με βάση την ενημέρωση που θα υπάρχει πιθανόν σε κάποια σελίδα να, η οποία υπάρχει αυτή η σελίδα η οποία να, δημιουργείται, δημιουργείται τώρα, τώρα σελίδα, αυτή σελίδα μπορούμε είναι... να το πούμε και αυτό αργότερα αλλά οι ομάδες αυτές η δουλειά του θα είναι αποκλειστικά αυτή δηλαδή να συλλέξουν υλικό. Το οποίο θα φροντίσει να δώσει επιχειρήματα και αντιπιχειρήματα υπέρ του ναι και του όχι, ούτως ώστε καθένα που θα πάει να ψηφίσει να μην πάει στα τυφλά και να ξέρει τι πάει να κάνει. Δηλαδή ε, για κάθε θέμα τώρα από τα τέσσερα, δηλαδή την απαγόρευση, θα ξαναπούμε, την δικοποίηση υπηρεσιών ίδρυυση και αποχέτευση. Για την απαγόρευση ακατάσταση προ κατοικία για χρέη σε τράπεζε ή σε δημόσιο, όταν δεν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι. Για αν συμφωνούμε με την θεσμοθέτηση του δημοψηφίσματο που καλούν πολίτε. Και αν συμφωνούμε με την υποχρεωτική διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για κάθε νέα δανειακή σύμβαση τη Ελλάδα με άλλα κράτη και διεθνεί οργανισμού. Ναι. Σωστά. Για κάθε μία από τι τέσσερι ομάδε χρειαζόμαστε ε, τα τέσσερα θέματα. Χρειαζόμαστε μία ομάδα η οποία θα ασχοληθεί, θα συλλέξει τα υπέρ, θα συλλέξει τα κατά, θα κάνει ιστορική έρευνα. Δηλαδή αυτή είναι η ομάδα. Ακριβώ. Και η ένατη ομάδα είναι η γραμματέα. Η γραμματεία, ναι, η γραμματεία είναι πιο πολύ θα παίξει ρόλο συντονιστή, δηλαδή ενημερώσεις, κάποια events τα οποία θα πρέπει να ασχολείται να παίρνει τηλέφωνο τους εφηλοντές, να τους ενημερώνει, που θα βρεθούμε, τι θα κάνουμε, συναντήσεις και τέτοια. Είναι ο ρόλος δηλαδή οργανωτικός περισσότερο ε, και εκεί θέλει ο κόσμο. Δεν είναι κάτι απλό, έτσι. Όλες οι ομάδες είναι εξίσου σημαντικές. Και προχθέ, μάλιστα, μιλούσαμε και για μία ή δύο ομάδε ακόμα. Τι οποίε θα τις συζητήσουμε να μπουν. Η μία θα είναι η ομάδα ασφάλεια ε, που θα χρειαστεί οπωσδήποτε. Όταν είτε ομάδα ασφάλεια, δηλαδή. Είτε στι κάλπε, είτε σε συναντήσει, είτε σε συγκεντρώσει. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα περιφρούρηση. Περιφρούρηση από του συμμετέχοντε. Βέβαια. Το πάνω, γιατί ναι. και ο κάθε θελοντής θα θέλει να αισθάνεται ασφαλή όταν πηγαίνει κάπου. Να... Δεν πάμε αυτή τη στιγμή να. Να τον κόσμο στο νούμερο. το έχουμε ήδη τον πρώτο μα επενδυτή. Το λέω με μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση. Ο Αστερίξ είναι ένα μαλλιαρό φίλο, ο οποίο είναι στο στούντιο και μα τρίβεται στα πόδια. Μας. <laughs> <laughs> το στούντιο του πλανήτη είχε το κατοικία εδώ, δεν καταλάβατε. Ε, τώρα πάμε στον τρόπο επιβολή των αποφάσεων. Των αποφάσεων οι οποίε θα βγουν. Δεν υπάρχει νομικός τρόπο. Δεν υπάρχει, και αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και σίγουρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών. Δυστυχώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς μάλλον έτσι όπως, γίνει, όπως έχει γίνει το καθεστώς τώρα, ούτε καν ξέρουμε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται. Πράγματα τα οποία αναφέρονται στο Σύνταγμα πλέον είναι υποδεέστερα από ευρωπαϊκές οδηγίες. Κανείς θα πρέπει να είναι συνταγματολόγος ή νομικό για να ξέρει πώς περιπτώσει τι υπερισχύει από τι. Επιτρέπεται εκείνο που θέλει η ψυχούλα μας πάντα, η ψυχούλα μας θέλει το δημοψήφισμα, Μπορεί ο όρος να μην είναι κατάλληλος, δεν υπάρχει άλλη λέξη, για να πούμε το πώς να κάνει το νόημα τη επιλογή των πολιτών για τη ζωή τους. Η ζωή είναι τόσο μικρή, είναι τόσο λίγη, μόνο αν δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωή μας, εμείς όπως τη θέλουμε και μας την κάνουν οι άλλοι. Αιώνες τώρα, χιλιατυρίδες, κάποιοι ορίζουν τις ζωές μας. Συζητιέται δε ο τρόπος επιβολής, πολιτικής επιβολής και νομικής επιβολής. Ε, σε πρώτη φάση αυτό που θα γίνει θα είναι πολιτική πίεση και βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο κόσμος θα συμμετέχει, θα αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα και θα υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή που θα μπορέσει να ασκήσει πολιτική πίεση. Προφανώς με την όποια Έτσι. κυβέρνηση εννοείται αυτό. Με την όποια κυβέρνηση, δεν έχουμε θέμα με τις κυβερνήσεις, είπαμε κάθε πολίτη είναι ευπρόσδεκτος όπου και ανανίκη, ανήκει γιατί αυτό το πράγμα είναι πρόσθετο στην ε, ε, κυβερνητική πολιτική κυβέρνηση οπότε δεν έχει να κάνει με το ποια κυβέρνηση θα είναι πάνω και με το ποια θα είναι κάτω ε, θέλουμε να ασκήσουμε πολιτική πίεση αυτό μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο βέβαια από εκεί και πέρα θα δούμε ανάλογα και τον κόσμο που θα μαζευτεί τι μπορούμε να κάνουμε το σίγουρο είναι ότι όλα τα αποτελέσματα θα επιδοθούν στις τρεις εξουσίες ναι. όπως πρέπει να υπάρχει για να... Είναι και ναι, ξέρω, ναι. Εγώ, τυπικό το αυτή η πίεση να γίνει ουσιαστική δηλαδή. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Τώρα σον αφορά τις, όχι εν τους προβληματισμούς που μπορεί να έχει ένας πολίτης ποιος θέλει να συμμετέχει. Ας πούμε, ε, τύφονται όλα τα θέματα σε δημοψήφισμα, για αρχή. Ό,τι προταθεί Ας πούμε ένας πολίτης μου έλεγε πριν κάτι μέρε να τεθεί <laughs> θέμα Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα στη Θράκη α πούμε. Μεταφέρονται άνθρωποι από του εμπόρου ανθρώπων, του φέρνουν και του στη Θράκη Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί δεν μπορεί αύριο να ζητήσουν μια εξαρτοποίηση εδάφου. Πάω σαν ακραίο παράδειγμα γιατί αυτό μου τέθηκε. Το παράδειγμα. Δηλαδή, τίθονται όλα τα θέματα σε, ε, σε είπα. δημοψηφίσματα, ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η επαναφορά τη αντική ποινή, α πούμε. Σε δημοψηφίσματα, τίθονται τα ανθρωπινα δικαιωματα η επαναφορα τη αντικη ποινη σε δημοψηφισματα τιθονται τα θεματα για τα οποία μπορούν να αποφασίσουν και οι πολιτικοί μα. Ναι. Ε, το λέω γενικά διότι αυτή τη στιγμή αν αρχίσουμε κουβέντα για το αν επιτρέπεται ε, το δουλεμπόριο ή ξέρω εγώ, ή, ή, ξένη τι θα γίνει με τους μετανάστες ή τι θα γίνει με τα εβάφη Όχι δεν δε, δε, δε το πω, είναι κάποιος τέτοις θεραπτική ποινή σαν πρόταση στο δημοψηφίσμα ακριβώς. Οπότε Πάρα. γενικά στα δημοψηφίσματα οι πολίτε μπορούν να αποφασίσουν για ό,τι ακριβώς μπορούν και οι πολιτικοί αυτό είναι το σκεπτικό. Να μην παρεκκλίνουμε δηλαδή από αυτό το πράγμα για να είναι και όσο γίνεται νομιμότερο. Τώρα προχωράμε στο δημοψήφισμα στο επόμενο στάδιο <συσίλιο> το πίνοντας θα... Νομιστε. Ναι, ναι, βέβαια. Μήπως θα έπρεπε εδώ πέρα να πούμε και την απότερη σκέψη μας. <συσίλιο> Δεν ξέρω, βέβαια η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο δημοψήφισμα. Όχι, όχι, μιλήστε Αλλά θέλω να πω ότι αν το δημοψήφισμα. Το 1, το 2, το 3, τα 10 δημοψηφίσματα είναι μια αρχή. Το πρώτο που έχουν να κάνουν οι πολίτε είναι να αποφασίσουν για το σύνταγμα του. Δηλαδή, είναι να, να, να γίνει η επαναφορά τη δημοκρατία τη Αθεντική ενό πολιτεύματο που θα του επιτρέψει να έχουν μια κυβέρνηση αντάξια των περιστάσεων, η οποία με τη σειρά τη θα λύσει όλα αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν και μα τα σήμερα. Δηλαδή κάπου στο βάθος είναι η πρώτη, η πρώτη έννοια και η πρώτη απόφαση των πολιτών είναι να συντάξουν το σύνταγμα με το οποίο θέλουν και θα συμφωνήσουν να διοικηθούν. Αυτό είναι ένα από τα προτάγματα της εξόδου. Αυτό είναι ένα τα προτάγματα της εξόδου, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει σε αυτό το στάδιο να, το συγχαίουμε, να το... το συγχαίουμε με το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα είναι ένα project αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το είπα. Το δημοψήφισμα τι σκοπό έχει, γιατί το κάνουμε. Θέλουμε να διαδοθεί σε κάθε άνθρωπο να καταλάβει ότι έχει μια δεύτερη εναλλακτική και ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αυτή την εναλλακτική και να παλέψει και να αγωνιστεί για να θεσμοθετηθεί και να είναι νόμιμη αυτή η εναλλακτική του. Αυτό είναι το βασικό. Είχε, είχε αξία από το ανέφερο Γρηγόρης, γιατί ας πούμε υπάρχουν ενστάσεις του τύπου του δημοψήφισμα, δεν είναι ο απόλυτα δημοκρατικός θεσμός ναι. λένε κάποιοι. Ακριβώς. Είναι ένας ολιγαρχικός και αυτός θεσμός, η πραγματική δημοκρατία δεν χρειάζεται δημοψήφισμα, τα λειτουργεί με άλλους τρόποι. Εγώ απλά θα πω ότι στην, στα προτάγματα της συλλογικότητα στην οποία είμαι μέλος δεν υπάρχει το δημοψήφισμα καν. Υπάρχει τεχνική δεν ο Υπάρχει άλλο πράγμα. είναι άλλο πράγμα αυτό. Να, ναι, ναι. Αλλά ναι. το δημοψήφισμα είναι ένα εργαλείο. Ένα, πώς το λένε, ένα project, ένα εργαλείο. Δηλαδή, είναι αυτό που θέλουμε να έχουμε για να μπορούμε να αποφασίζουμε σε αυτό το στάδιο για κάποια θέματα που μα απασχολούν. Για κάποια θέματα που δεν δίνουν σημασία η πολιτική, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η ουσία όλη. Έτσι ξεκινάμε. Και καλό είναι να μην πάμε στο τέρμα του δρόμου από τώρα. Ένα δηλαδή, παραπάνω βήμα να προς είναι τη δημοκρατία. Ακριβώς, δηλαδή. ένα, ένα βήμα προς τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το πιο σωστό και για τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε να φορτώσουμε όλους τους πολίτες με γνώσεις, με δημοκρατίες, με θεωρίες, με το ένα και με το άλλο. Δηλαδή, ένα βήμα τη φορά. Αυτή τη στιγμή μας λείπει αυτό το πράγμα για να μπορούμε να αποφασίζουμε για τη ζωή μας, γι' αυτό που ζούμε καθημερινά. Ας πολεμήσουμε να πάρουμε αυτό. Ναι. Αν καταφέρουμε και το πάρουμε αυτό το πράγμα, το επόμενο βήμα θα είναι για κάτι άλλο. Α το αποφασίσουν οι πολίτε. Δηλαδή δεν θα το αποφασίσουμε εμεί. Κίζουν να και το κλειδί για να αποφασίσουν κάτι άλλο, δηλαδή για Ακριβώ, άμα έχουν κάτι θεσμοθετημένο, θα μπορούν να πάσα στιγμή να αποφασίσουν για θέματα που του προβληματίζουν. Τώρα, έχετε α πούμε, και αντικημενικά μιλώντα, έχουμε την ελπίδα ότι η αυτή η κυβέρνηση ή μια άλλη μπορεί να θεσμοθετήσει τελικά το δημοψήφισμα. Ή θα χρειαστεί τελικά σύγκρουση εισαγωγικά. Αναφέρομαι για πολιτική σύγκρουση, ιδεολογική σύγκρουση ή ακόμα και νομική σύγκρουση για να αναγκάσει μια κυβέρνηση να αποφασίσει. Α πούμε, πες ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει όλη την καλή διάθεση, λέμε τώρα, να θεσμοθετεί το δημοψήφισμα. Δεν θα πρέπει να... να έρθει σε σύγκρουση η επόμενη κυβέρνηση, που ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει σε σύγκρουση, ακόμα και με θέσει δικέ Θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα, διότι. Κάποιο κόμμα, εν περιπτώσει, που πιθανόν να βγει κυβέρνηση στους επόμενου μήνε έχει πει ότι θα θεσμοθετήσει τα δημοψηφίσματα με πρωτοβουλία πολιτών. Αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία ε, και το με τι όρου θα τα θεσμοθετήσεις. Δηλαδή, αν μιλάμε για δημοψήφισμα το οποίο θα θέλει 5 εκατομμύρια υπογραφές για ένα θέμα, ε, είναι κάτι που προφανώς δεν γίνεται. Δηλαδή, μην ε, λέμε ότι ναι, θεσμοθετήθηκαν, αλλά είναι αδύνατο να το κάνεις. Ναι. Μα το πιθανότερο του συστήματο είναι να θεσμοθετήσει κάποιο το οποίο θα έχει ουτοπιστική μορφή. Ακριβώ. Ε. Οπότε ε. αυτό που κάνουμε εμεί τι είναι, είναι αυτό που είπαμε. Πάντω πάντως η κυβέρνηση ε. μέχρι τώρα, όχι μόνο δεν μιλάει για δημοψήφισμα, μιλάει για προεδρική δημοκρατία. Ε, ε, ε. Οπότε ακόμα πιο εξατρο... εξατομικευμένη η εξουσία. Ε, ε, θέλει προσοχή λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε καμία λούμπα από αυτέ που πέφτουμε συνέχεια τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή Τα τελευταία μου σου πω 3.000 χρόνια. 40, λέω εγώ. Εντάξει, μετά την μεταπολίτευση και καλά. Uh -huh. Αλλά θέλει προσοχή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν οι πολίτε θέλουν να είναι πρώτα πολίτε και μετά οτιδήποτε άλλο. Και πολίτε mm. ναι, πολίτες όχι υπήκοοι. Θα αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα και θα προσπαθήσουν όλοι μαζί να πιέσουν πολιτικά. Αυτό είναι μόνο, το μόνο χαρτί που έχουμε τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή. Ε, νομικά αλλά πολιτικά μπορούμε να πιέσουμε και η πολιτική πίεση άμα, ε, έχει, άμα αποτελείται από πολύ κόσμο ε, δίνει χειρό μήνυμα όλες οι αλλαγές με πολιτική Έτσι, πίεση έχουν γίνει ναι. έχουν γίνει σήμερα τα επόμενα βήματα τον προσπάθειας ε, του θα να πρέπει να πω λίγο να συμπληρώσω ότι Στοχό δεν είναι μόνο αυτός, δηλαδή μέσα από το δημοψήφισμα θα βγουν και άλλα θετικά πράγματα, τα οποία μέχρι τώρα μπορεί να μην τα έχουμε φανταστεί, δηλαδή ο κόσμος θα έρθει κοντά, θα υπάρχει συσπήρωση, πιθανόν να δημιουργηθούν τοπικέ συνελεύσεις, αναπεριοχές, θα φέρει κόσμο κοντά αυτό το πράγμα. Οι οποίε κάποιες υπάρχουν και έχουμε και πλάνο να έρθουμε και σε επαφή έτσι, μας. Έτσι. Είναι μια αρχή λοιπόν για έναν εκδημοκρατισμό, ή για μια καλύτερη δημοκρατία αν θες, για κάποιους που μπορεί να πιστεύουν ότι υπάρχει δημοκρατία, το μια μη βέβαια, της, πάντα έτσι, της αλλιώς. δημοκρατίας μέχρι τον τελικό στόχο. Τα επόμενα βήματα, άμεσα βήματα. Τα επόμενα βήματα, ε, το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το πρώτο βήμα είναι ότι θέλουμε κόσμο για να μπορέσει να οργανώσει αυτό το πράγμα. Όταν γίνει αυτό το πράγμα, το επόμενο βήμα είναι να γίνει και δεύτερο δημοψήφισμα, και τρίτο και τέταρτο και τέταρτο. Εγώ αναφέρομαι για άμεσα βήματα στο πρώτο δημοψήφισμα. Α, στο πρώτο δημοψήφισμα. Τα άμεσα βήματα. Το οποία... Στο πρώτο δημοψήφισμα, το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι ένταξη ε, πολιτών στι ομάδε. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Δηλαδή, όσο πιο πολλοί άνθρωποι έρθουν και αφιερώσουν το χρόνο που έχουν ελεύθερο. Δεν λέμε ότι θέλουμε οπωσδήποτε κάθε άνθρωπο να αφιερώνει 3 ώρε τη μέρα ή Ξέρω εγώ ή 10. Ό,τι έχει, ένα λεπτό, ένα λεπτό, μια ζωή, μια ζωή και ό,τι ενδιάμεσα υπάρχει. Να, όσο ναι. μπορεί, όσο μπορεί. Να πούμε ότι σαν πρώτο βήμα είναι, ίσως θα πρέπει να το πούμε, οι, ε, να βρεθούν οι πρώτοι εθεδοντές που έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν σε αυτό το βήμα. Σε All μια διαβούλευση, α πούμε, σε ένα καλεί με θελοντό. Σε λοντό. μια συνάντηση. Σύντομα θα γίνει μια συνάντηση αρχέ Οκτώβρη. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώ <συμίλω> την ημερομηνία. Ψάχνουμε να βρούμε και ένα μέρο. Και όποιο ακροατής ακούει και μπορεί να προτείνει ένα χώρο που να μπορούν να μαζεστουν 40 40-50 άνθρωποι, σε πρώτη φάση θα είναι μια χαρά. Ναι. Μπορεί να το προτείνει και στο Πλατεία radio και να. Θα ανεβάσουμε την αγγελία σα. <συμίλωση> ότι ζητείτε χώρο, έτσι, ε, έτσι ώστε να είδα την αγγελία στο πρώτο πελάτη εγώ. Αυτό μα λείπει ακόμα. Το ψάχνουμε. Πιστεύουμε ότι αρχέ Οκτώβρη θα έχουμε ένα χώρο που θα μπορεί να φιλοξενήσει τους πρώτους 40-50 εθελοντές και από εκεί και πέρα θα κάτσουμε να φτιάξουμε τα πλάνα μας για να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει ε, τα πιο βασικά πράγματα Τώρα, ναι, που, θα, ναι. που θα κάνουμε είναι ε, το θέμα της πρόθεσης γιατί αυτό μετά μπαίνει σε, ε, λένε, σε, προτεραιότητα. σε προτεραιότητα δηλαδή να προωθηθεί το εγχείρημα με κάθε τρόπο και αυτό βέβαια θα θέλει και ε, τους ηλεκτρονικούς κοντά για τις για τα μέσα. Δικτύωσης. Τώρα ένας πολίτης ας πούμε λέει ε, Μπράβο ωραία προσπάθεια Εγώ δεν είχα ενημερωθεί Όταν γινόταν η ψηφοφορία Οπότε θα ήθελα να ψηφίσω Όχι για αλλαγή θέματος Να μπουν άλλα θέματα Αλλά ας πούμε να διαμορφωθεί κάπως αλλιώς Η σύνταξη του ενός θέματος ε. Μπορεί να το θέσει Δηλαδή να πει ότι πιστεύω έτσι όπως έχετε τεθεί Είναι παγίδα Να το ξανεξετάσουμε στο πώ θα τεθεί Καλό είναι να μην έχουμε πισωγυρίσματα. Γιατί με τα πισωγυρίσματα. Δεν αναφέρομαι σε κατάργηση κάποιου θέματος, Αναφέρομαι σε διαφορά. Ναι. Εντάξει, πιθανόν αυτό να το βρούμε. Αν δούμε, δηλαδή, αν υπάρξει κάποιο νομικό αργότερα θα μα πει: παιδιά, αυτό το έχετε συντάξει έτσι, αλλά έτσι δεν λέει τίποτα. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Η σύνταξη, λίγο πολύ, είναι ένα πράγμα το οποίο πάντα έχει παράθυρα. Αυτό είναι Όπως το πρόβλημα. Μπορεί και να το κάνει, δηλαδή... στο ελληνικό σύστημα με τόσο πολυνομία yeah. που παράθυρα δεν τίποτα. Θα... λέω για τον ένδο, α πούμε, ότι καν το δημόσιο. Δημόσιο αγαθό, αλλά θα αγοράσω εγώ την κεντρική στρόφιγγα. Ε, και θα εγώ... την έχω κλειστεί, οπότε εσύ κάνας στο δημόσιο το νερό και κράτα το έτσι όπω το θες. Θα δηλαδή θα δεν που... μπορεί το ερώτημα να, να, να εξασφαλίσει τα πάντα ή να εξαντλήσει τα πάντα. Πάντα θα υπάρχουν παράθυρα και ανοιχτά πράγματα. Αλλά για κάθε πολίτη, ο οποίο πιθανόν να μην πρόλαβε να βάλει το θέμα του ή να ψηφίσει, έχουμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι το μοναδικό δημοψήφισμα. Θα ακολουθήσει mm. δεύτερο. Στο δεύτερο μπορεί να συμμετέχει από την αρχή, να βάλει το δικό του θέμα, να ψηφίσει τα θέματα. Να συμμετέχει ενεργά. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο. Είναι πιλωτικό. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο θα είναι καλύτερο. Το τρίτο, καλύτερο. Θα σου θέσω τώρα ένα. Ναι, ναι, παιχνίδι. Να γνωρίσω λίγο στην πρόκληση. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό μια που είμαστε στον αέρα και κάποιοι άνθρωποι μα ακούν. Ελπίζω να είναι χιλιάδε. Χιλιάδε δεν θα είναι, αλλά εντάξει, θα είναι ένα ακόμα. Εγώ δεν βλέπω. Ε, είμαι ο Γιλβάτης, ε, Θέλω να είναι χιλιάδε. Λοιπόν, το καλύτερο σύστημα marketing για τι συνθήκε τι οποίε. Έχουμε εμεί στα χέρια μα, είναι ο ίδιο ο πολίτη. Ε, αν μα ακούνε 10, μπορούν να το πούνε σε κάποιον διπλανό τους, σε κάποιο φίλο του και να γίνουν αμέσω, αμέσω 10 επί 10, πόσο κάνει, δεν ξέρω τι να με την 100. Δεν το κάνουμε, 100. <laughs> καλά. Έτσι, έτσι ανεβαίνει, ανεβαίνει εύκολο αριθμό. <laughs> ή 100, μπορούν να γίνουν εκείνοι και ούτω Δηλαδή, ε, ε, Γι' αυτό και θέλω πάλι να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στον Βαδία δηλαδή, γιατί μα δίνει ένα βήμα, ε, να ακουστούμε έστω. 8.000 σε 10 ανθρώπου. Καλά, τώρα, διάσταση τώρα, διάσταση τώρα το όριξε από 1000 <σταλεί> το 1.000 το πήγε στο 10 σο των άκρων. Βήμα δεν είναι το πλατεράν. Το πλατεράν το έχουμε πει ανοιχτό σε όλα τα κινήματα, σε όλε τι προσπάθειε και στο δόντιο του ψευδίσματο μετέχει τη Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθετε στο πλατεία για να το πείτε αυτό. Τώρα, μου έθεσε ένα θέμα ο Αργύρος ο Μαρινάκη, λίγο πριν φύγει. Τον δίνω στεγνά. Και μάλιστα μου είχε το θέσω εκ το, που κάνει την προηγούμενη εκπομπή, τα πάντα Μου λέει νερό, α πούμε, μου κάνει. Τίθετε σε δημοψήφισμα το νερό. Δηλαδή και μόνο που βάζει σε δημοψήφισμα το αν θα είναι δημόσιο αγαθό ή όχι. Δεν έχεις χάσει το ότι είναι αυτόνόητο να μην είναι δημόσιο αγαθό. Θεωρητικά ναι. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι η πολιτική μας... Οι πολιτικοί μας ε, δεν έχουν τέτοιου είδου ηθικέ ε, <laughs> δεσμεύσει. <laughs> οπότε, οπότε σε θα... ναι, αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε εμεί απλά να καθόμαστε, να λέμε ένα στον άλλον ότι το νερό εννοείται ότι είναι δημόσιο αγαθό, την ώρα που η κάθε, κάθε κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί τις πηγέ, ε, τι υδάτινε ε, ε, περιουσίε και τα πάντα γενικότερα. Τι θάλασσε, τι ακτέ και όλα. Από, από τα αυτά σημεία. κανονικά τίποτα, τίποτα δεν θα έπρεπε να έμπαινε σε δημοψήφισμα, αλλά όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί τα ιδιωτικοποιούν, νομίζω δεν μπορεί να καθόμαστε έτσι και να μην φωνάξουμε, όχι. Σωστό γι' αυτό. Έχεις αυτό είναι, τραγικό, είναι τραγικό τα φυσικά αγαθά να γίνονται εμπορεύσιμα. Είναι το τραγικότερο όλων. Μόνο και μόνο αν κάποιος αναγνωριστεί. Να το γίνονται εμπορεύσιμε όχι... ιδέες και ελευθερία εδώ, εδώ που τα Είναι εμπορεύσιμα πλέον. Αξίσμος. Αξίσμος. Ακόμα χειρότερο. Ε, θέλω να πιστεύω ότι παρόλη την προσπάθεια να γίνει η αλωτρίωση του νου, γιατί τελικά ο πόλεμο έχει φτάσει αυτό το σημείο, ο στόχο και ο είναι να αλωτριωθεί ο, ο νου του ανθρώπου με την προπαγάνδα και με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τα οποία διαπιστώνω από τι επαφέ μου ότι έχουν κερδίσει έδαφο. Ε, Ευτυχώ όμω υπάρχει ένα ακόμα κομμάτι, εγώ θα συνεχίσω να το προστατεύω, ένα κομμάτι αδέσμευτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεσμευτεί ποτέ. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. Σε αυτή την ψυχή στοχεύω. Και αυτή η ψυχή, όταν θα αρχίσει ή θα θεωρήσει ότι είναι σωστό να ενεργοποιηθεί, νομίζω ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα. Πολύ ωραία. Να πούμε για την προώθηση του εγχειρήματο ε, ότι υπάρχει σκοπό να επαφήσει με άλλα κινήματα. Το θέλουμε. Κάνω ερωτήσει που έτσι κι πρέπει να γίνουν. Θα τι έκανε ένα πολίτη. Βοήθεια θέλουμε από άλλα κινήματα, έχουμε και από κόμμα το οποίο μπορούν να πούνε παιδιά Θέλουμε βοήθεια από πολίτες ναι. Υπάρχει αυτός ο όρος αν θες, ο οποίος ουσιαστικά προστατεύει το εγχείρημα Δηλαδή δεν θέλουμε ένα κόμμα να έρθει με την ταμπέλα του να βοηθήσει Θέλουμε όσοι νομίζουν από το κόμμα αυτό ότι του αρέσει αυτό το πράγμα να έρθουν με τα τους Χωρί τίποτα που να δείχνει αν χωρίς είναι ζητικές. εδώ, χωρίς εκεί ναι, ναι. ή παραπέρα. Εγώ σου δηλαδή... λέω το εδεχόμενο το ότι ξέρει, κάνω ερωτήσει, οποίε θα έκανε μέσα Μέσο Πολίτη. Γιατί. Έτσι το έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ. Σου έρχεται ο τάδε, το, το, το, τάδε κομματικό μηχανισμό, ε, ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητη, ΠΑΜ, το κάποιο μικρό κόμμα, ακόμα και που μετέχει στην κυβέρνηση, με τύχη οτιδήποτε, ε. και σου λέει ότι, ωραία, δεν λέω, δεν καπελώνω. <laughs> Βγάζω μια ανακοίνωση, μου τη στηρίζω ή Κανένα πρόβλημα. έχω κομματικά γραφεία, σου λέει το τάδε κόμμα σε, σε όλα τα μέτσα της Ελλάδας. Σου διαθέτω τα κομματικά γραφεία, του τους πολίτες που μετέχουν να προωθήσουν και αυτή την ιδέα. Κανένα πρόβλημα οποιοδήποτε κόμμα ή συλλογικότητα ή κίνημα να γράψει στην ιστοσελίδα το ότι το δημοψήφισμα. Αντίθετα, δεν πρόκειται να γίνει όμω. Δηλαδή, στην ιστοσελίδα του δημοψηφίσματος δεν, δηλαδή, ναι. δεν πρόκειται να γράψουμε ευχαριστούμε το τάδε κόμμα που στήριξε. Γιατί δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Σωστό. Δηλαδή, θέλουμε πολίτε. Θα χαρούμε ιδιαίτερα αν οι συλλογικότητε που να ότι στηρίζουν το δημοψήφισμα. Και μπράβο του. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να βάλουμε ταμπέλα σε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό πρέπει να παραμείνει αγνό όπω ξεκίνησε μέχρι το τέλο του. Μάνι, Μάνι, έχουμε αυτέ τι μέρε, νομίζω σήμερα θα βγει το δημοσίευμα, η εφημερίδα Το Χωνί έκανε ένα. Θέμα για το πρώτο πανελικό δημοψήφισμα. Νομίζω σήμερα θα κυκλοφορήσει το τεύχος αυτό. Ακόμα δεν έχω πάρει την εφημερίδα. Ε, είχαμε μια επικοινωνία με την εφημερίδα. Οι άνθρωποι είναι θετικοί σε αυτό το πράγμα. Είπαν ότι θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια από τώρα μέχρι και το τέλος της. Ε, είπαν ότι θα ξεκινήσουμε με να δώσαμε ας πούμε, κάποια μήνυ συνέντευξη. Ναι. Όπως κάνουμε και τώρα δηλαδή, τι είναι το δημοψήφισμα, γιατί το κάνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ένα άρθρο, εν πάση περιπτώσει, μας είπαν ότι θα βγει στο φύλλο της Κυριακής ημέρα δηλαδή. Ακόμα δεν έχω πάρει την εφημερίδα, δεν είμαι σίγουρος τι έχει γίνει. Λέτε Αν κάποιος δεν έχει πάρει, μπορεί θα την φωτογραφίσουμε, θα την προτυπίσουμε και θα την αρθήσουμε. Ε, βέβαια, ναι. και, θέλουμε τη ε, ναι. να και, αυτό, και θέλουμε κι άλλα μέσα. Θα συζητήθηκε η κυκλοφορία της. Ναι. Να τονίσουμε και αυτό ότι ήταν μια σωστή Και θέλουμε κι άλλα μέσα ενημέρωση που έχουν μια πιο ανεξάρτητη φωνή. Γιατί εντάξει δεν πιστεύω να ελπίζουμε ότι θα μας κάνουν και δισέλιδο τίποτα η... άλλα μέσα. <laughs> η προώθηση ε, πρέπει να γίνει παντού. Διότι όπως ναι. είπαμε δεν έχουμε πρόβλημα αν θα είναι η αριστερή ή η δεξιά ή οποιαδήποτε. Το, εμείς πάμε παντού, δηλαδή θέλουμε πολίτες και η προώθηση πρέπει, ο στόχος μάλλον είναι να γίνει από παντού, με κάθε δυνατό μέσο. Τώρα, αν κάποια μέσα πούνε ότι εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Κα, καλή καρδιά, δηλαδή. Ναι, καλή καρδιά. Λοιπόν, ε, οπότε συνοψίζουμε, γιατί θα πλησιάζουμε λίγο, λίγο στο τέλος εκπομπής, συνοψίζουμε, αναφέρουμε πάλι τα τέσσερα θέματα του ψηφισμάτος. Ε, τονίζουμε ότι βγήκαν από πλατφόρμα ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση μέσω facebook όπου όποιοι πολίτες σαν ομάδα, ήταν 2.000 περίπου πολίτες, ναι. μπορούσαν να ψηφίσουν Έχει να κάνει με το αν συμφωνού, συμφωνούμε ναι. ή όχι με την ιδιωτικοποίηση της άδρευσης των υπηρεσιών άδρευσης, ίδρευσης και αποχέτευσης αποχέτευση. Με το αν συμφωνούμε με τον πληστηριασμό τη πρώτης κατοικία για χρέη Μπρο το δημόσιο ή τις τράπεζες, όταν δεν συντρέχει αντικειμενικός λόγος, ναι. έχει να κάνει με το αν συμφωνούμε με τη θεσμοθέτηση του δημοψηφίσματος. Μέσα στο Σύνταγμα Σωστά. και να περνάνε οι δανειακέ συμβάσει τη χώρα με ιδρύματα ή άλλα κράτη μέσα από δημοψηφίσματα. Ε, αυτό θα μα έσωσε το που τα λέμε από μεγάλη. Ήταν αδίσθημα. Μα είχαν ρωτήσει από την αρχή και μας λέγανε, παιδιά, εμείς σκεφτόμαστε να πάρουμε 100 δάνεια. Και τώρα και θα σα υπερδανίσουμε με θα... και μετά θα σα να σα κλαβώσουμε και, και να μην έχετε να φάτε και μας το βάζανε σε δημοψήφισμα, θα λέγαμε όχι. Είναι, Είναι πολύ πιθανό αυτό. Εμεί έτσι. έτσι. έτσι. έτσι. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν, εντάξει, δεν είναι, δεν πάμε στα παλιά. Εκτός αγάπη, τώρα. Κάποιοι λέγανε ναι, έρχεται να παίρνω και εγώ <χοχο> Θέλω να κοιτάμε μπροστά. <χοχο> Η ουσία είναι να κοιτάμε μπροστά. Αυτό μετράει. Δηλαδή, μην πάμε στα παλιά και αναπολούμε τι έγινε το 80 ή το 90. Ή... Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Πρέπει να κοιτάμε πολύ μπροστά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι κοιτάμε στο 2050. Ακόμα και ένα χαλικάκι να μπορέσουμε να βάλουμε σε αυτή μα την προσπάθεια, ακόμα και αν αυτό συμβεί. Είναι σίγουρο ότι οι εξελίξει, ότι η εξελικτικότητα τη κοινωνία σε κάποια στιγμή θα το κάνει πραγματικότητα αυτό που εμεί οραματιζόμαστε σήμερα. Έτσι. Ε, και πάλι, επειδή αυτό δεν διευκρινίστηκε, ίσω να κάνω μια διευκρινίση για το θέμα των ομάδων και τη ένταξη των πολιτών στι ομάδε. Ε, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση. Δεν μπορούμε να δεσμεύσουμε κανένα πολίτη. Δεν θα πάρει μέλους, εννοείται. <laughs> να, να χτυπάει κάρτα όπω κάνει τη δουλειά του είναι να του δίνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Από μόνος του θα πρέπει να έχει την ελευθερία και τη ε, σωστή κρίση εν πάση περιπτώσει, να πει ότι ναι μπορώ να αναλάβω αυτό. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι συνέπεια. Όποιος ε, πολίτης αναλάβει κάτι να το φέρει εις πέρας. Ε, αυτό, και, να... και, και, και αν μπορεί, αν δεν μπορεί. Η η οποία συμμετοχή δεν, δεν ζητάει τίποτα. Δηλαδή Σωστά. Συμμετοχή ε, στο δημοψήφι, Πολύ ωραία. Ε, καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, να πούμε ότι καλούμε, και εμείς και εσά στην Πλατεία Radio, πολίτες, να έρθουν να βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα. Εμεί κοινοποιούμε, έχουμε κοινοποιήσει την ανάρτηση στήριξη όπου μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο mail του Πλατεία Radio, στο πλατεία-radio-gmail.com, για να βρεθούμε, να συντονιστούμε, να συντονιστείτε με το ομάδα μου ψηφίσματος. Να μπείτε κι εσεί σε κάποιε ομάδε. Να πούμε ότι οι ομάδε είναι 9, είναι εκτό τη γραμματεία. Είναι μια ομάδα για κάθε θέμα τα οποία θέματα τα αναρτήσαμε θα ξαναναρτισμένο. Είναι η νομι... ομάδα νομική υποστήριξη, είναι η ομάδα οικονομικών και είναι η ομάδα ποιο ομάδα Μου της διαφέρει ομάδα. Προ... Η ομάδα είμαστε. τη ναι. πρόθεση εντυρώματο. Να πούμε. Να πούμε ακριβώ. Να πούμε ότι καλούμε του πολίτε να συμμετέχουν σε πολλού αρέσει ιδέα. Έχω δει κοινοποιώντα τη τέτοια. Την ανάρτηση, like παίρνουμε. Αλλά, Αλλά πάμε μέχρι το like. Αλλά πάμε μέχρι το like, Σε πολλού αρέσει η ιδέα. Ενεργά. Το like είναι μια εικονική πραγματικότητα. Αντί και να... λίγο share. <laughs> ναι. <laughs> το να πει, μου αρέσει να το κοινοποιήσει, ναι μεν βοηθά, εννοείται. Αλλά θέλουμε κόσμο να βοηθήσει. Έτσι. Καλούμε κόσμο έτσι. να βοηθήσει. Εμείς ενεργά. Θα... ενεργά. Ενεργά. Εμεί, σαν πλατεία radio, θα συνεχίσουμε να κάνουμε <laughs> αναρτήσει σχετικά με το πρωματικό δημοψήφισμα. <laughs> θα συνεχίσουμε και αναρτήσει να πούμε σε έτσι θα λέγεται το site. Το το ναι, δημοψήφισμα.gr. Δημοψήφισμα.gr, όπου θα μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τα παιδιά του εγχειρήματο, ούτως ώστε να συμμετέχετε κι εσεί στι ομάδε. Μπορούμε να πούμε και το email το οποίο ισχύει από χθε, νομίζω. Από, από το μένω, α Info Είναι το, το infopapaki.demoψήφισμα.gr. Info, λοιπόν, στέλνετε mail, infopapaki.demoψήφισμα.gr. Μπορείτε να στείλετε mail στο. Όλα I, όλα I. I. Είναι με τον πιο απλό τρόπο, γράφετε. Ναι. Με τον Παμπινιώτικο. Και είναι το πιο απλό ντομένι που θα μπορούσε να έχει αυτό το πράγμα. Ωραία, να πούμε ότι στο Δημοψήφισμα.gr μπορείτε να στείλετε... Όχι στο www.τημοψήφισμα.gr, στο www.infopapaki.gr Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας για να έρθετε σε επαφή με το εγχείρημα. Μπορείτε και στο σταθμό μας στο www.platearenjo-papaki.gr ε, στο γκρουπ pe... του Facebook. Στο το πρώτο πανελλαδικό, πανελλαδικό σηφή, δημοψήφισμα, ]ρχισμα. όχι με το πρώτο. Με αριθμό. Το οποίο είναι και, και δημοφιλέ στο Facebook. Να. Λόχι, μπορεί να έρθει και με εμά και με τα παιδιά σε επαφή, ώστε να σα φέρουμε εμεί σαν μεσάζονται σε επαφή, αλλά δεν χρειάζεται μεσάζονται, μπορείτε να πάτε κατευθείαν με τα παιδιά σε επαφή. Όπω λέμε συχνά στην εκπομπή στην εστία Ανομία, φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή. Τα παιδιά, το στούντιο θα είναι ανοιχτό και θα ξανάρθουν και άλλε φορέ να μα λένε τα νέα του δημοψηφίσματο. Τι προχωράει, τι χρειάζονται, τι ελλείμψεις έχουν. Θα ανεβεί, άμα θα βρούμε και του χωνιού, άμα έχει γραφεί το άρθρο να το αναρτήσουμε στο πλατεία Ρέντιο και τι υπόλοιπες ενημερώσεις. Διεκδικήστε την ελευθερία σας, διεκδικήστε τη ζωή σας, γίνετε ενεργοί πολίτες. Το επαναλαμβάνω κουραστικά σε κάθε εκπομπή. Εδώ, από την αιστεία νομίας... Του πλατεία Ρέδιο, το ποδομοναξα Παναγό στο μικρόφωνο, είχαμε μαζί μα το Γρηγόριμα Παδοθωμάκο. Έχουμε την ανωμία σα από όψε ωραμάτων. Ναι, σα δείχνει. Τα... τα οράματα τα πολλέ φορέ για την εξουσία είναι άνομα, ο δένδια την είναι τανομία, την δεν τηλέμε εμεί. Το αντρίατο Ζαριφόπουλο. Καλό βράδυ, παιδιά, καλή δύναμη για τη συνέχεια. Καλό βράδυ και από μένα, ακολουθούν τραγούδια στο πλατεία ρέδιο, ακολουθούν εκπομπέ σε επανάληψη και θα τα ξαναπούμε εμεί την Τετάρτη, στι 4 η ώρα θεωλοντο, στην εκπομπή Γερμανικά. Germanica Διεκδικήσε την ελευθερία σας Καλή ελευθεριά και φυλάκιση παντό προσώπου ανεφυρίσεω ή ασδήποτε διατυπώσεω ή τη ανεφεντάλματο τη αρμοδία αρχή και χωρί να συντρέχει αυτόφορο κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγκέντρωση εν κλειστό χώρο ή ενιπέτρο. Πάσα τι άφη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία τα τη πόλεω πάση οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστων. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις Σοδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεως. à